Βαρέλι Νεροβάλερο. Ποιος σε Ο γιος του Νεροβαλεροδέτη με η βάρεσε Να είχα εγώ τα σύνεργα του γιού μου Νεροβαλεροδέτη, καλύτερα να σε νεροβαλερόδαινα. Λοιπόν, ο γιατί εδώ στο radio μου ξέρει τι η παίρνει Η βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου στο τόπο το δικτυακό του μουσικού μα στον τόπο, το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου. Η μουσική με ένα κλικ. Radio Music Heaven. Καλησπέρα σας ε, νιατσα και μέσα στον αέρα τώρα Λοιπόν, καλησπέρα στους φίλους μας Μέρι, ε, όσα καλά λόγια και να πεις ε, γλυκιά μου Δεν θα με ρίξεις. Τα κλεμμένα μου θα μου τα δώσεις Θα μου τα επιστρέψεις Σε φιλιά, βεβαίω, Όταν και όποτε συναντηθούμε Όποτε κράτα Κράτα ένα, πώς το, λένε, το, πώς το λέγανε παλιά Οι αυτό το σακουλάκι που κρεμάγανε Μάλιστα και από μέσα από το πουγκί Μπράβο, ένα πουγκί τα μέσα και κάποια στιγμή θα ξεχρεώσουμε Χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας εδώ στο Μουσικό Παράδεισο Είμαστε στο παραμύθι μας ε, Βέβαια δεν βλέπω κίνηση, αυτό όμως δεν με στενοχωρεί, Έτσι κι αλλιώς ε, μπαίνουμε, έχουμε ήδη μπει σε ορταστικό κλίμα Και θα ήταν η τελευταία εβδομάδα για το 13 βεβαίως με τις ιστορίες μας θα μπαίναμε κι εμείς σε ένα διάλειμμα όπως κάνουν τα σχολιά Και θα ερχόμαστε πάλι το 14 Αν σήμερα έχουμε ιστορίες, οκ okay, καλώς Με τις πέντε λέξεις που έχει δώσει η γραμματεία Πένα, θυρωρός, ελελήφασκος ή ελελήςφακος Ελελήφασκος μου κάνει κάτι καλύτερο από το φασκόμηλο ενδεχομένως το, συ, το συνδυάζω ας πούμε, το φασκόμιλο, ντουέτο και ερωδιός. Αυτές είναι οι πέντε λέξεις που θε, αν θέλει το οποίο θέλει μπορεί να γράψει η ιστοριούλα και να τη διαβάσουμε στο διοράκι που έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί αμέσως μετά έρχεται η Εάν δεν έχουμε ιστορίες θα ασχοληθούμε που και να έχουμε ιστορίες βέβαια θα ασχοληθούμε με το πρώτο παιδικό βιβλίο που κυκλοφόρησε η Γιώτα Κοτσά, ε, Κοτσάφτη ναι, ε, το μέλος Γιώκο, αν το λέω καλά είναι δικό μας εδώ μέλο, του μουσικό Παράδεισου μη ε, περισσότεροι από εσάς θα έχετε το blog της είναι υπέροχο blog με πολλά πολλά πολλά ε, πώς το λένε, ε, λογοτεχνικά έργα ακ, ακριβώς έτσι, είτε δικά τη είτε άλλων ένα ενδιαφέρον blog Και το πρώτο βιβλίο με τίτλο Θα ασχοληθούμε με αυτό Ένα λιοντάρι με πυρετό μαθαίνοντας να μην είναι κακό Θα ασχοληθούμε με το βιβλίο του Όρφεα Το δεύτερο βιβλίο Έτσι, γιατί το πρώτο έχει ήδη πάρει Κάνει την πορεία του Το Heaven Inventure Αυτό ταξιδεύει και ταξιδεύει πάρα πάρα πολύ καλά Εμείς ασχοληθούμε όμως με το νούμερο 9 το δεύτερο βιβλίο του Ορφέα. και αυτό και θα πούμε και τις σημερομηνίες γιατί έχει ξεκινήσει ο Ορφαίας Ο με όλα αυτά τέλος πάντων και με μπόλικο τραγούδι, κάπως έτσι θα περάσει το διοράκι που θα είμαστε μαζί καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε και σήμερα, αφού πρώτα χαιρετήσω τον Κρός, για σου πρόεδρε τι κάνεις πρόεδρε, σου κόλλησε τέλος με αυτό θα κλείσεις την πορεία σου την καλλιτεχνική ενώ Δημήτρης 1965 Γεια σου καλέ μου Σε χάνω εσένα τελευταία Γεια σου σήμα μου Χαίρομαι που είσαι εδώ και εδώ στο, σε αυτό το ραδιοφωνό μας Ακούμε και wave radio Βεβαίως Έτσι έχουμε ενώσει έτσι Πώς να το λένε τα, αυτά τα πράγματα τις αγάπες μας Αλκιώνει χαίρομαι. Γεια σου γλυκιά μου Και χαίρομαι για τις ανησυχίες σου Όσο όπως και, και αν ακούγεται αυτό, τον Οφέα μας, τη Χρυσάνα, που μας, τα τελευταία μας κάνει λίγα νεράκια, την Αλκιόνι, τη γραμματέα μας, Φρέντι Γκρούγκερ, Γεια σου Γλυκιά μου, ξεκίνησες δυναμικά, τώρα λίγο μου χαλάρωσες, δεν πειράζει, γιορτές είναι, δεν σε μαλώνω. Πάμε λοιπόν μουσικά και θα τα λέμε. Οκ, φύγαμε, καλή ακροαση. Αυτό το δεν το έχετε ακούσει και με τον Παντελή Θαλασσινό. Πολύ όμορφα όμω ε, το λέει η Σοφία Παπαζούγλου, η οποία νομίζω το έχει πρωτοποίησει. Για όλου σα. Ακουσεν όντωπον και με την άκρη του φριδιού μουσκίζεις την καρδιά. Το πιο μεγάλο ψέμα Κρατάτο το για μένα. Το πιο μεγάλο ψέμα τη γύρω. Πολύ. Και βέβαια να χαιρετήσω, πριν Λιζέτα, καλημέρι αρχίσει, άρχισε την πριν αρχίσει, να χαιρετήσω την Νία Τσακ και την εγκολυφίνα που έχω στον εξώστη Στον δικό μου εξώστη στο δωμάτιό Ευχαριστούμε να πω ότι ε, χαλαρώνουμε στις γιορτέ, ε, θα μπούμε έτσι κι αλλιώ σε ορταστικό κλίμα θα κάνουμε εκπομπάρες και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Σίμο Κουσκούνη που μπόρεσε, κατάφερε. Το είχαμε δοκιμάσει βέβαια και με τον ντομάστερ. εσείς εδώ στο Χέβεν το θυμάστε, με τι εκπομπέ που βγαίναμε. Είχαμε δηλαδή, είχε καταφέρει και ο ντομάστερ, είχε προσπαθήσει τουλάχιστον. Ο ντομάστερ να δέσει. Αυτό ήταν το ζητούμενό μα. Μετά που μπλέξαμε με το ΣΑΜ, να ενώσει. Σαν Skype για να μπορούμε να βγαίνουμε συντροφικά μαζί έξω, να έχουμε καλεσμένου, να κάνουμε τέλο πάντων του έτο μαζί, ξέρω εγώ, εκπομπέ και όλα αυτά. Μας είχε στοιχήσει λιγάκι όταν περάσαμε στο ΣΑΜ και είδαμε ότι με τα Επτάρια, τα Windows, δεν συνεργαζόταν το πρόγραμμα που είχαμε. Τέλο πάντων, αφήνω το παρελθόν και έρχομαι στο παρόν και στο μέλλον που εύχω, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι σπουδαίο. Ευχαριστώ λοιπόν εδώ το Σίμον Κουσκούνι που έκανε την δική του προσπάθεια και πιστεύω ότι είναι έτσι όπως έτσι κάναμε ένα μικρό δοκιμαστικό Πιστεύω ότι είναι πολύ πετυχημένη αυτή η προσπάθεια, ε, δηλαδή θα έχουμε σούπερ εκπομπές, θα κάνουμε, κατα, κατάφερε λοιπόν ο Σήμος να με πιο σωστές ενδεχομένως ρυθμίσεις θα μας τις δώσει να τις έχουμε κι εμείς, ε, να μπορούμε να βγαίνουμε Skype. Αυτό Σαμ, και να κάνουμε εκπομπούλες γιατί είναι ένα θέμα να τώρα θέλω πούμε, να μιλήσουμε πούμε, με ορφαία για να παρουσιάσει ο ίδιος να μα μιλήσει ο ίδιος για τα δύο βιβλία που έχει κυκλοφορήσει και ιδιαίτερα να μας πει λεπτομέρειες για το δεύτερο που είναι στο ξεκίνημά του, έτσι, στο μωράκι του... <laughs> Όμορφε εκπομπές με φίλους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας τώρα γιορτές πούνε; δεν θα ήταν άσχημα λοιπόν θα κάνουμε δοκιμαστικές με το Σίμω, έχουμε δώσει υπόσχεση και εγώ θα βγάλω το Σίμω και ο σε μένα. οπότε ε, με σιγουριά και θα, με γερά πατήματα δηλαδή ό,τι κάνουμε να είναι τουλάχιστον σωστά βγαλμένο προς τα έξω Γεια σου Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Έτσι το κοριτσάρα, κοριτσάρα θα με <laughs> Λοιπόν, το επόμενο για σένα. Μιλάει για τον Κουσάρο τον Αλή Ξέρετε ότι μου αρέσουν εμένα οι Χαϊνίδε, τρελαίνω με τώρα που λέω. Όλο αρέσουν λέω εγώ. Λοιπόν, για τον Κουσάρο τον Αλή που κούρσε με τι θάλασσε. Ήρθε όμω σε κάποιο μέρο τέλο πάντων κάποια γλυκιά κοπελιά, κάποια νεράιδα, του κούρσεψε την καρδιά. Πάμε να ακούσουμε και να το αφιερώσω στο Δημήτρη μου. Πε του καλό και ρίχνετε τα μαλλιά σου. Ένα κοινό πικόμε στη θολή ματιά σου, Θύμασε το Μαπάστείνει με ώρε να μιλεί. Για ένα μικρό σαράκι που τον αλλήλι. Πανζου είσαι να ανησυχώ ττοψησση αρμήρα και τσιτογρα... Την καλή Η χρονιάλη μια βραδιά στο φεγγαριό τη χάσει. Άραξε τη γαλέρα του, Μέχρι ο να πάψει. Και μαγέψε τη σκέψη του μια πόλη στο φιλί. Και η γαλέρα μίσεψε με δύολο στον αλή Ήτανε λέει στη φύση του. Καράβια να κουρσεύει, και πολιτείε μακρινές Και άγνωστε να γυρεύει, και φίγια από την αγκαλιά Μια βραδιά με συντροφόνα για ντρεφτή πληγή. στην καρδιά. Καταλάβαμε γιατί κοντά στην άκρη τη ιστορία του φεύγει, του γέρου ένα δάκρυ. άμως λέει πως του μπαίνει στα βλεφαρά βαθιά, Που σηκώνει τη θάλασσα, τι τη ματιά. Μα δυο χρόνο σα, παιδί. Σε στο λουλούδι Μ' σε φύλαξα κρυβή Σ' ένα φτωχό τραγούδι Φαίνεται πως αγάπησα και σ' αγαπώ πολύ Για να δακρύζω σ' άμυλο για το μικρό ναλί Φαίνεται πως αγάπησα και σ' αγαπώ πολύ αυτή η ιστορία, ήταν η ιστορία λοιπόν του μικρού χαιρετά με την Χρυσάνα, η οποία ε, φεύγει, πάει για χαλάρουση, ξεκούρασε να σε καλεκια μου και πάντα έτσι δυνατή. Και καλημερίζουμε. Κυλημερίζουμε, καλυπερίζουμε ακόμα δεν καλλιεμερίζουμε. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μα. ε παιδιά, κοριτσιά με ακούτε. Άμπραβο. Ah, και καλησπέριζουμε τον Πανζού, γλυκέ μου. Καταλα... Κατάλαβα τι έπαθε. Δέκα φορέ ήρθε το μήνυμα. Καλησπέρα και από μένα του Πανζού, γιατί ε, ε, πάτησε έντερ πολλέ φορέ. Λοιπόν, ε, καλησπέριζουμε τον Μπαπ Κάλιλ και τον Κάπτεν και... Μόργαν. Α, και τον συμπέθερο. Συμπέθερε! Si λοιπόν, επειδή στεναχωρήθηκα πάρα πολύ την προηγούμενη φορά στο αφήρωμά σου που κάνει. Απίστευτε εκπομπέ ω υπαίθρου και δεν το λέμε έτσι για να ευλογάμε τα γένια μα εδώ στο Heaven, Όχι. Ε, εκπομπέ ασχολείται με το ελληνικό τραγούδι και το ξένο όμως, δεκαετίε, έχει αρχίσει από 50, 40, 50, 60 και πάει λέγοντα. Είμαστε στη δεκαετία προ τα τέλη του 60 και ασχοληθήκαμε ένα τραγούδι και με του Βίκινγκ. Άλλωστε και το τραγούδι Φρασουάρη το θυμάτε, θυμάστε, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και έψαξα και το βρήκα καλέ μου γιατί. Είπε ο συμπαίδωρο στην εκπομπή ότι τραγουδάει ο Αντώ. τραγουδάει, λέτε. Λέει ο συμπαίθαρο τώρα, ήθελα να μα τσεκάρει τώρα. Ποιο εμά, του παλιούς Τέλο πάντων, του λέω μην μπει Αντώνη Και Κι όμω μου λέει Αντώνη Βαρδή. Οι δικέ μου πληροφορίε όμω έλεγαν ότι δεν ήταν ο Αντώνη Βαρδής, ήταν ο Στεφανίδη. Ε, ε, Αντώνη Στεφανίδη. Και το λέω αυτό με σιγουριά. Γιατί, γιατί είχα όταν ε, ήμουν 9, <laughs> δούλευα σε ένα. <laughs> γελάνε εδώ. Δούλευα σε ένα. Η πρώτη, α πούμε, από τι πρώτε έτσι που έκανα για να βγάζω το. Χαρτζηλίκι μου ήταν σε ένα δισκάδικο Το οποίο είχε έρθει ένα δίσκο Και ήταν ένας τύπος έτσι με Δεν μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση Τώρα έτσι που δεν το θυμάμαι κιόλας Λοιπόν αλλά δεν μου έκανε εντύπωση Αυτό λέει πολλά και κοιτάζω τον Στεφανίδης και πίσω στο πίσω μέρο του δίσκου, έγραφε ας πούμε, ότι ήταν μέλο των Βίκινγκ και είχε τραγουδίσει τον Φρανσουά. Και τέλο πάντων, και η αντίδρασή μου αυτός είναι που είχε πει αυτό το, το, το τόσο όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, και ήταν μία από τι μεγαλύτερε επιτυχίε. Το 1967 γράφτηκε. Ήταν ο έρωτο του Στεφανίδη για μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, έτσι, που είχε έρθει στην Ελλάδα και την αγάπησε τέλο πάντων. Ωστόσο αυτή η επιτυχία όμως ήταν η αφορμή για να διαλύσουν οι Βίκυλς γιατί μετά έβγαλαν το Κάφριν και το... Ένα Λουίς, νομίζω, κάτι τέτοιο, το οποίο δεν ε, πάτωσε, το κάθε λίγο ακούστηκε. Αλλά δεν έκαναν την επιτυχία της, ε, του τραγουδίου Φρανσουάς και εκεί έπεσε ένα, ξέρετε τώρα τι γίνεται, σε αυτά τα γκρουπάκια και διέλυσαν Αντώνη Σταφανίδης, λοιπόν, λέει το Φρανσουάς και όχι Βαρδής, ο οποίος και τραγουδούσε βεβαίως και έπαιζε και κιθάρα. Αυτά και το συμπέθαρα γιατί στενοχωρήθηκα. Έτσι δεν μου αρέσει να... Αυτά να πάμε σε ένα τραγούδι και τι άλλο έχουμε να πούμε Έχουμε τις 5 λέξεις να τις θυμίσω Όχι να πείτε σας η Λιονερ, αν θέλετε να γράψετε Ορφέας σε συγχωρώ γιατί είσαι σε μέρες οργασμού εργασία, Οπότε δεν περιμένω στη Ρούλα σήμερα από σένα Καλησπέρα βασούλα μου χωριό, συγκέντρωση με τίκον, τα νέα απ' την Αθήνα, στα όνειρά μου σφήνα, πόζα και λουστρίνη, μονακός σιγουρίνη. κι από σε πρωί Με βοηθάνε άλλων σκουριασαν τα χέρια βρήκα άλλους τρόπους Είπα να θαθώ το τέλος μου να βάλω λίγο ακόμα επάνω στις εφημερίδες μάνα αν με είδες μη μου στεναχωριέσαι μάνα δεν μου αξίζει σύνονος μέντυσε η ζωή στρατιώτη Πώ θα το σε Σε σκηνή ανεβαίνει η Χαρούλα Πείτε μου πως ακούγονται τα τραγούδια Και πως ακούτε μικρόφωνο Εσείς, περισσότερο εσείς Που ακούτε από ηχεία Όχι στα φτάκια, Αυτά τα επιτραπέζια Τα φορητά Πάμε Καλησπέρα βέρτου μου Καλώ ήρθες στην παρέα μας. Αν δεις πως το νόημα τελειώνει Κι ας του κόσμου τον καημό Γλυκύτερος και από το συμβίβασμό Αυτό το μαύρο το αφιόνι Που τη ζωή σου θα τελειώνει. Say <laughs> it, See oh. Γιατί για άλλη μία φορά, ενώ χαιρέτησα εσάς που βλέπουμε τα όνοματάκια σας Ξέχασα να χαιρετήσω τους φίλους μας που δεν βλέπω τα όνοματά τους Που είναι σημαντικό κομμάτι για εμάς και τους ευχαριστούμε κάθε φορά Λοιπόν, δεν είναι, από υποχρέωση δεν κάνουμε τίποτα Αν δεν μας αρέσει δεν κάνουμε τίποτα Δεν, μπορεί να, δεν γίνεται να είμαστε σχεδόν Πρέπει να είμαστε εκεί και να το θέλουμε να το αγαπάμε Από υποχρέωση δεν ακούω Έτσι δεν είναι Μην μου λέτε λοιπόν συγγνώμη γιατί Δεν θέλω αυτό Έχουμε όρεξη ακούμε Και εγώ ε, βέβαια το λέω Ενώ ε, και εγώ το κάνω Γιατί νιώθω όμως δεν είναι ότι δεν θέλω να ακούσω Όταν δεν θέλω να ακούσω κάποιον παραγωγό, Απλά δεν θα τον ακούσω Και πολλές φορές ας πούμε Ναι ναι θυμώνω Και θα σας πω το λόγο που θυμώνω ε, Αλλά είναι παιδιά όμως που θέλουν να τα ακούσω Εκεί ζητάω συγγνώμη Και είναι ώρες που δεν μπορώ να τους ακούσω Γιατί είναι οι ώρες χαλάρωσης Ξέρετε ότι στο μέσο της ημέρας Στη μέση της ημέρας η χαλάρωση Είναι πολύ σημαντική για κάποιους ανθρώπους Έτσι. Και ε, για μένα είναι σημαντική Είμαι ένας από αυτούς 6-8 λοιπόν τα περισσότερα παιδιά τα χάνω Τι θα μου αρέσει <coughs> Δεν μου αρέσει όποιο είναι το ύφο τη εκπομπή. Να μην καλωσορίζουμε του επισκέπτε μα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το μοιράζομαι μαζί σα. Σου είπα, συμπέθερο, ότι φτιάξαμε το, το Skype, με, ενώσαμε το Skype με το Sound. Λοιπόν, και το λέω και στα άλλα παιδιά που θέλουν να κάνουν εκπομπούλε, γιατί ό,τι έχουμε το μοιραζόμαστε. Δεν είναι τίποτα δικό μα, το μοιραζόμαστε. Να χαιρετήσω κάποιο, είδα ένα παιδί. Α, το Freddy Krueger. Γεια σου, γλυκία μου. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα μα. Γκούχου, γκούχου, τι έγινε. Ρωστήσαμε, <laughs> πάμε για τραγούδι Ούτε ιστορία γράφουμε για να μην στενοχωρηθεί η Σιλία. Γράφουμε γιατί θέλουμε να βγάλουμε κάτι από μέσα μας να είμαστε ε, μέσα στο παιχνίδι, αλλά μας αρέσει να είμαστε. Απόψε πάλι σ' αγαπώ και έχω ξεχάσει. Όσα έχω χάσει στη ζωή μου, τιμήσει. Απόψε πάλι σε ζητώ να έχω περάσει. Τόσα στον κόσμο, για μην γιατί. Μόνα χάιν νύχτε μου φωτίζουν τη λαχτάρα, όποια τσιγάρα και τραγούδια λαϊκά όλη η ζωή μου δεν αξίζει μια βεκάρα αφού δεν ξέρω τα ακριβά σου μυστικά Μέσως μετά περνάμε σε ιστορία. Για τα χρόνια θα περάσουμε και πάλι, όσο θα ζεινούμε στην ίδια διαδρομή. Όλη η ζωή μου ενας δρόμος που θα βγάλει. Έκει που ακόμα περιμένω στη σιωτή. Μόναχα οι νύχτε μου φορτίζουν τη λαχτάρα σκόρπια τσιγάρα και τραγούδια λαϊκά όλη η ζωή μου δεν αξίζει μια δεκάρα δεν ξέρω τα τριβά σου μυστικά. Μόνο οι μου φωτίζουν τη λαχτάρα. Σκόπια τσιγάρα και τραγούδια λαϊκά. Όλη η ζωή μου δεν αξίζει μια δεχάρα. Αφού δεν ξέρω τα τριβά σου μυστικά. Λοιπόν, αυτό ο Δεκέμβρης είναι κάθε μέρα γιορτή. Πραγματικά είναι ο καλύτερος, πιστεύω, ο πιο όμορφο μήνας του χρόνου. Ε, έτσι όπως βλέπω, σήμερα στόλωσα και εγώ το δικό μου δέντρο. Θα το δείτε. <χι> <laughs> θα το ανεβάσουμε στο Facebook. Δεν είναι για Facebook. Είναι, είναι, είναι. Λοιπόν, θα το ανεβάσουμε, ναι. Ε, τι θέλω να πω. Α, κάθε μέρα είναι γιορτή. Αύριο, μην ξεχάσετε να πείτε, χρόνια πολλά στους σπύρους, σπυριδούλες, πίπιδες οι περισσότεροι. Λοιπόν, μην, μην ξεχάσετε να πείτε, 17 έρχεται του Αγίου Διονυσίου, δεν ξέρω τι η μεσολαβή ενδιάμεσα, από 12 μέχρι 17. Υπάρχει γιορτή, είναι είσαι, που ξέρει. που σε θεούσα, όχι, τη εκκλησία εννοώ. <laughs> <laughs> Συγγνώμη, έλα Αγγρικιά μου, γιατί παραξηγήθηκες καλά της Εκκλησίας είπα, sorry δηλαδή, ε, υπάρχει γιορτή, όχι. Λοιπόν, από 17 μετά πάμε 22 είναι της Αγίας Αναστασίας της φαρμακολίτρας. Εκεί να μην με ξεχάσετε να μου στείλετε ένα χρονιά πολλά. 22 όμως το μηνός δεν είναι μόνο της Αγίας Αναστασίας, είναι και το live του heaven. Λοιπόν, μετά 23, 24 λέμε τα κάλετα, είναι παραμονή, 25 και μετά ποιο μας πιάνει. Οπότε, ιστορίες δεν θα έχουμε ε, την επόμενη εβδομάδα, που επόμενη εβδομάδα έχει 11, 12, θα είναι, είναι μέσα στο, στις γιορτές, στις προετοιμασίε τέλο πάντων. Θα ξεκινήσουμε με τον καινούριο χρόνο, δυναμικά και όμορφο και ωραία. Πάμε να δούμε τι έγραψε η Έλενα και την ευχαριστώ πάρα πολύ και πώ έδεσε τις λέξεις «πένα», «θυρωρός», «έλε έτσι κάθεται πιο σωστά, ντουέτο και ρουδιός Πώ μπορεί η Πένα ενός ερασιτέχνη γραφέα να ξεκινήσει να γράφει μια ιστορία Τι να του δώσει άρα για έμπνευση Μια μουσική, ένα τρυφερό ντουέτο που ακούγεται μέσα από τις χαραμάδες του υπόγειου μπαρ Στο οποίο κάθεται πνίγοντας τη μοναξιά στο αλκοόλο Τζόνι Μόλι γύρισε στην πόλη του ήταν εξοχή 15 χρόνια κάνοντας το αγροτικό του Σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα στο τέλος του πουθενά. Ο Τζόνι ζήλεψε κάποτε, ζήλεψε πολύ και άφησε το μαχαίρι να μιλήσει αντί για αυτόν στη μόνη γυναίκα που αγάπησε στη ζωή του, ενώ ακουγόταν το ίδιο τρυφερό ντουέτο. Μήπως η εικόνα του θυρορού του Μοτέλη Λος κάπου στην απέραντη ευθεία του διαβόητου Ρουτ 66 να διώχνει με τσικλοτσίες τον ξεπεσμένο άγγελο της κόλαση που είχε να πληρώσει νίκη κανά τρίμηνο Ή μήπως η ίδια η ιδια η αναμνηση του γερασμένου Παλαιοροκά που αφηγείται βήχοντας «Ναι, από την Ελλάδα είμαι, Κώστα με έλεγαν κάποτε και νοσταλούσα την Αμερική και α μην είχα πάει ποτέ» Την νοσταλγούσα όπω την έβλεπα στον κινηματογράφο και στα εξώφυλλα των Naughty On Groups που λάτρευαν να ακούω. Και έφτιαξα μια μπάτα και έκτισα κομμάτι-κομμάτι μια τσόπερ και μάζευα τραγούδι-τραγούδι τα ναύλα για την Αμερική. Και να, με... να κάνω πραγματικότητα το όνειρο τη ζωή μου και να διασχίσω από άκρη σε άκρη το ΡΟΥ του 66 που μου τραγουδούσε από παιδί. Μόνο που η ζωή με άφησε στη μέση του δρόμου μαζί με τη μηχανή και την ψυχή μου. Μάλλον πρέπει να φύγω τώρα, έχω πολύ περπάτημα μέχρι το τέρμα της διαδρομής και έφυγε με το κράνο στο χέρι το μόνο πράγμα που του είχε απομείνει. Ή μήπως τέλος η μηπω τελος η φιγούρα του αγαπημένου του ήρωα φανταστικής λογοτεχνίας, εκείνο του πολεμιστή που είχε αποτυπωμένο στην παλάμη του το σημάδι του Ιεροδίου, παράσημο για την επιδεξιότητά του στο σπαθί. τι, πως Πώς αλλιώς παρά σε μια μάχη γιατί το σημάδι του αεροδίου ήταν σκαλισμένος λαβή δηλαδή, του σπαθίου του Ένα σπαθί που είχε πάρει σαν τρόπαιο όταν κέρδισε στην ξηφομαχία όλους τους συναγωνιστές του και τιμήθηκε με τη θέση του αρχηγού της φρουράς Όλα καλά θα έλεγε κάποιος αλλά πως αποτυπώθηκε αυτό το σκάλισμα στην παλάμη του για όλα αυτά ένας δράκος και μια κόρη Αντου υπάρχει άλλωστε μια δέσπινα που πρέπει να φταίει Έτσι δεν είναι Και πήγε ο ερωδιός μας να σώσει την κόρη Μα ο δράκος ξύπνησε και φύσηξε φωτιά δυνατή Φουφ Όπως συνηθίζουν άλλωστε οι δράκοι Και το σπαθί άναψε και πύρωσε Αγνώντας τον αφορεί πόνο που ένιωθε από την πυρωμένη λαβή στο δέρμα του Κάρφωσε ο το σπαθί του μέσα στο ανοιχτό στόμα του δράκου Και κέρδισε την ελευθερία της κόρης όχι απαραίτητα και την καρδιά της Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία Μπα, τίποτα, η έμπρευση δεν έρχεται Καλύτερα να πάει καμιά βολτίτσα Με την παρέα; Ναι, εκείνους τους χευμεταλάδες Που παραγγελούν χαλαρά χαμουμήλι τύλιο και ελελήφασκο Ωστόσο, ωστό το μπαρ Ναι βρε, αυτούς που θέλουν Και κουλουράκια Για, για να μην τα πιούν ξεροσφύρι Λέμε, αυτού. Άντε στην υγεία μας Πολύ όμορφη η ιστορία σου Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και αν το μετάλλιο έτσι κι το έχεις και μόνο που, που είναι η πρώτη σου η ιστορία οπότε ετοίμασαι λεμουδάκι Σε ευχαριστώ γλυκιά μου, να σε καλά και το, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα δικό σου Θέλω το Σαν να σου γράψω που με κάνουν στάχτη Γεια σου Αυγγελία μου, χαίρομαι που είσαι στην παρέα μα. Ήμου, μου μακριά τόσου μήνες δίχως λέξει Πεφτώ στο σκοτάδι Θε μου πως να ζήσω το μετά Η βροχή, η βροχή θα φέρει με στα δυο μου μάτια Και θα διασώ τα ποτηριά του πικρού καλού. δώσω την ανάγκη να κόπω κομμάτια να φεθώ στην άκρη του γκρεμού. Έρωτά <Είλωση> ε, μου και μαχαίρι ουσαν Για σου χέρια. Για να γίνουν φυλακοί μου και ποτέ μην βγω. Πολύ τα ζω ζωή μου και ασκούν τα στεριά. Για να έρθει εσύ ξανά. Τώρα που φτάσαι με ως εδώ Νιώσε ό,τι θες και για τους δυο Αφού το βλέπεις δεν μπορεί Να σ' αγαπήσω απ' την αρχή Έτσι κι αλλιώς Καπό δεν θα φτάνει στιγμή Έτσι κι αλλιώς Με πονάς Πες ό,τι θες Ακόμα κι ό,τι μ' αγαπάς. Έτσι κι αλλιώς, Δεν έχω τίποτα να χάσω Έτσι κι αλλιώς Τραγούδια δεν θα ξαναδράσω εδώ φτάνει δεν θέλω σ' αγαπώ για να σου, η ματιά σου μου το μυαλό φύγε και πίσω μη κοιτά. καρδιά μου μάθε να αγαπάς δεν είναι οι άνθρωποι σκιές χαμένες μόνο είναι ψυχές έτσι κι αλλιώς καπό δεν στη χώρα Αλλιώ δεν έχω τίποτα να χάσω Έτσι κι αλλιώς τραγούδια δεν θα ξαναγράψω Σιαλύσκι με την πολύ όμορφη φωνή της Ηρώς. Έτσι και έχω τίποτα να χάσω. Έτσι και Και περνάμε σε μια, σε μια πολύ όμορφη φωνή την καλύτερη πιστεύω που έχουμε στην χώρα μας τάνια Τσανακλειδού Πανάρια, πάνω στα νερά Έρχεσαι και φεύγεις μαζί με τα αδελφίια Έρχεσαι και φεύγεις πάνω στα νερά Πάνω στα νερά Κορίτσια σε κοιμίζουνε τρέλα σε ξυπνά και τραγούδια χαμένα στα ριχά. Έρχεσαι και ίσ προτού να x έρχεσαι και 00x Έρχεσαι και φεύγεις πρωτού να ξημερώσει Έρχεσαι και φεύγεις ακόμα μια φορά Οι Χωρίτσια σε κοιμίζουνε τρέλα σε ξυπνάνε Λόγια και τραγούδια χαμένα στα ρηθά Έρχεσαι και φεύγεις πρωτού να ξημερώσει μια Κρίμα από αυτό το σχόλιο που έγραψε ο Κέρβερο για την σουλιτάνα τη Φοφώνε που τραγουδάει η Τάνια Τσανακλήδου δεν μπορώ να το μεταφέρω στον αέρα γιατί έχω την ταμπέλα της έντεχνης. Λοιπόν, και όχι μόνο, είμαι και... <laughs> ε, δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα, αλλά εσεί που είστε από έξω, χάνετε. Πρέπει να μπείτε μέσα στο τσάτ πώς γίνεται, πώς να γίνει. Δηλαδή, Εκεί, γίνεται όλο το... Εκεί παίζεται όλο το έργο. Έτσι. Το κυρίως θέμα. Εκεί. <laughs> Έχουμε... ε, σας είπα ότι αν στο τσάτ υπάρχουν ζουζούνια Πετάει το λοιπόν, κάνα κάποιο καινούριο παιδάκι, δεν βλέπω στην παρέα μα οπότε συνεχίζουμε με τραγούδι για να δω τι γίνεται και στο Σίλια Αν έχουμε ιστορία, πριν όμω περάσουμε σε ιστορία, να σα πω ότι ορφαία ήταν 5-6-7, ήταν λαμία, λάρισα, Γιάννενα, αντίστοιχε ημερομηνίε και τώρα μα έρχεται, είναι στην Αθήνα το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο Bad City Club είναι λεωφόρο Αλεξάνδρας 11 και εσύ όσοι είσαστε κοντά και όσοι έχετε την καλή διάθεση να παραβρεθείτε στο, να παραβρεθούμε όσοι μπορούμε τέλος πάντων στο, στη, στην παρουσίαση του βιβλίου που θα κάνει ο, ο ίδιος ο Ορφέας μαζί με την ε, Ιουλία, ε, Ιουλία Λιμπεροπούλου νομίζω έτσι λέγεται το μέλος εδώ δικό μας μέλος και βασικός τέληχος του περιοδικού μας. Λοιπόν, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο Bat City Club Λεωφόρου Αλεξάνδρας 11 ο Ορφέας, θα παρουσιάσει το δεύτερο, θα γίνει η παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου του, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του, ε, νούμερο 9. Θα έχουμε τον Ορφέα, τώρα που έχουμε τη δυνατότητα Sam και, και, και, και Skype, θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι, να βγει ορφαίο ο ίδιο στον αέρα θα, και να το πάρουμε μια μικρή. Να έχουμε δηλαδή. να το πάρουμε συνέντευξη. Ε. Ναι, καλά το είπα. Πήγα να το πω. Συζητησούλα Συστη, ε, να κάνουμε και να μας μιλήσει και για τα δύο βιβλία που έχει κυκλοφορήσει. Φεύγουμε, μουσικά και να πάω να δω κι εγώ τι γίνεται στο Σιλιονέρα. Αν έχουμε άλλη ιστοριούλα. Θέλετε να ακούσουμε Νικόλα Παπάζογλου. Πάμε. Στιχάκι. Είμαι στη χάκη τη στιγμή πάνω σε τείχο φύλακη και σε παγκάκι. Είμαι στη χάκη τη στιγμή πάνω σε τείχο φύλακη και σε παγκάκι. Καταραμένη με φίλη, με μια εξοριστική ψυχή σε όλους Καταραμένη με φίλη, με μια εξοριστική ψυχή σε όλους Μυστικό δίπλα ο Ιούδας κλαίει και η αδελφό. Ιώτα Κοτσάφτη σας μίλησα στην αρχή είναι το μέλος εδώ στο μουσικό μας παράδεισο που έκδοσε το πρώτο βιβλίο της για παιδιά με τίτλο «Ένα λιοντάρι με πυρετό μαθαίνει να μην είναι κακό». Είναι το πρώτο της βιβλίο, τες έχουμε καλή επιτυχία. «Τι γίνεται όταν ένα μικροσκοπικό περι, περιπλανόμενο κουνούπι μεταφέρει το συνάχη του στον μέχρι εκείνη τη στιγμή το Βασιλιά των ζώων». Ένας απλός πυρετός θα οδηγήσει το αγέρωχο λιοντάρι σε μια από τις βασικές αρχές της ζωής. Η αγάπη και ο σεβασμός είναι αδύνατο να συνειρπάξουν με τον φόβο. Πολύ όμορφο το θέμα που αναπτύσσει η Γιώτα Κοτσάφτη και μπράβο που μας δίνει και link για να το κατεβάσουμε δωρεάν το πρώτο της βιβλίο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να μπείτε εσείς τα μέλη στο και όχι μόνο τα μέλη. Γεια σου γλυκιά μουσμουτς Η Μέριλιν ε, Με το κλασικό ε, φιλάκι που ρίχνει στον εξώστη Λοιπόν ε, να επισκεφτείτε Να μπείτε στο blog και να πάρετε λεπτομέρειες Και να, με το link να κατεβάσετε το βιβλίο αυτό Για εσάς που έχετε και μωράκια Παιδάκια στην παρέα σας Λοιπόν πάμε για ένα τραγούδι Και μετά έχουμε ιστορία Ιστορία καλά Από τη Συλβή και μόνο Θυμήθηκα την κόρη του Ναβάρχου Κάπου έχει μπλέξει τα πράγματα ο κρό, Θα το διαβάσουμε αργότερα Τι έχει σκαρφιστεί για σήμερα Τι ιστορία μας έχει δώσει Και πως έχει δέσει τη Σιλβή Την κόρη του Ναβάρχου Τι θυμάστε από την πρώτη σεζόν Λοιπόν με το κόκκινο φόρεμα Που τη βρήκαν σκοτωμένη Λοιπόν θα δούμε Τι έχει γράψει ο κρο αμεσως Αμέσως μετά από ένα-δύο τραγούδια Δεν θέλω να σας πείξω κιόλας με λόγο Ποτέ σου φοβηθεί ο ήλιος μην παγώσει Σ' έχουν πιάσει στα κρυφά να λες πως δεν αντέχει, πιο μακριά από ποτέ το σπίτι σου έχεις νιώσει Ξέρεις πως μοιάζει η ομορφιά Όταν την καταστρέφεις Ό,τι κι αν ζήσεις Δεν αρκεί Δεν φτάνει για να Μάθεις. Όσα νομίζεις γλίτωσες, αυτά θα ξαναπάθεις. Είδε ποτέ σου πω οχτώ κρύβεται σε ένα τραύμα. Στα χέρια σου έκρυψε ποτέ το άδειο πρόσωπό σου. σε έχουν κοιτάξει σαν Θεό να σου ζητάνε θαύμα Ό,τι κι αν ζήσεις δεν σαν να αυτά θα ξαναπάθεις όσα νομίζεις γλίτωσες αυτά θα πά Λοιπόν, καρβάζουμε σιγά σιγά το μιλτιάδι Πασχαλίδη από τη μουσική μα σκηνή και ανεβάζουμε ένα παλικάρι το οποίο έχει φανατικού θαυμαστέ αλλά φα... φανατικού και αντιθαυμαστέ. Δεν θα έλεγα εχθρού, όχι. Αλλά κάποιο που λένε, Έλα, Μορδωρά, θα μου φωνεί αυτή. Μου αρέσει πάρα πολύ η χρειά τη φωνή του, μου αρέσουν και τα τραγούδια του. Αν όχι όλα, δεν γίνεται και όλα, αλλά τα περισσότερα μου αρέσουν. Ιδιαίτερα μου αρέσει ο τρόπο ερμηνεία του και όπως είπα η χρειά της φωνής του Ποιος είναι <Λεδοί> Δεν τον μπερδεύει με κανέναν <Λεδοί> Θα θέλεις να είναι οικονομόπουλος <Λεδοί> <Λεδοί> Δεν θα σου είχε <Λεδοί> Να το αφιερώσω στον καλό μου Δημήτρη 1965 Τριγύρω μου χορεύουνε Πολολευκές νυφάδε. Τον ύπνο με επισκέπτονται παράξενες κυράδες Παιδές του Λευκού Χιόνιου, Μα όταν στα μάτια τη κοιτώ φανταζούν, μου, ξένες Αναρωτιέται το μυαλό και την καρδιά ρωτάει Πώς γίνεται και η ζωή, τον ήρωα απατάει σε κάποτε παλιά, πάντα στα παραμύθια. Μαγλίστρισα από τα χέρια μα και χαθική αλήθεια. Χίλια φλοιά και μια αναρχή με στην υγρή ματιά σου. Με στη σιωπή γλύκια πνοή τα τόσα μυστικά σου. Χίλια φιλιά και μια αρχή με στην υγρή ματιά σου. Με στη σιωπή γλύκια τα τόσα μυστικά σου. Τι σπουδέ ήρθα να κλέψω φω μου. Έρευε, κλέψτε μα και μα, κλέψτε μα τα καμένα, Σηκώστε μα με τα φτερά ανοιγμένα. Αναρωτιέμαι, πια κι εγώ και σένα νερό Νίχτε πω ξελογιάζομαι στο στον ήρωα να Νόμιζα πω το που φωλιάζει η αλήθεια. Μα και αραχήσαν ξανά τα παραμύθια. Χιλια και μια να αρχί στην υγρή. Ματιά σου Μες στη σιωπή Γλύκια απνοή Τα τόσα μυστικά σου μια φιλιά Και μια αναρχή Μες στην μικρή Ματιά σου Μες στη σιωπή Γλύκια απνοή Τα τόσα μυστικά σου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 Έβγαινε κάποτε τις ώρες που βραδιάζει ένα τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει Στα σκοτεινά Ο αγαπημένος μου τρελό στο αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη Μυστικά ξανά ρωτούς. Λίλα μου κόρη της σιωπής με πως τους θεούς και τους ανθρώπους τους μαγεύεις από τα χίλια μυστικά σου πες μου ένα πες τον τρελό σου πως θα γίνει σαν εσένα Σαν ακούσε την νύχτα την τρελή αυχή του απ τα τεβηκά τα στεριά στη μικρή του, και τον κοιτά ηρωνικά και το ρωτάει αν έχει μάθει όλους τους φόβου. να νικάει. Κοίταξε γύρω σου και πες μου τι νομίζεις δεν είναι εύκολο καρδιές να αποκοιμίζεις πριστέρα μόνη να πετάς στην ερημιά σου και να έχεις πάντα συντροφιά τη μονασιά σου να ρωτούνε, για έναν τρελό που χούνε μέρες να τον δούνε ήταν θα σκοτινός και μόνος ζούσε μια νύχτα χάρη και νύχτα Για χάθηκε Να χαιρετήσω την Κρίστης Που προσθέθηκε στην παρέα μας για σου γλυκιά μου Και τον Τζον Ντοκ Γεια σου Αμέσως μετά περνάμε σε ιστορία Κάποια τραγούδια που δεν τα βαριέσαι Πραγματικά να τα ακούς Ένα από αυτά είναι και ο τρελός ε, Θα με έχετε ακούσει πολλές φορές Να το λέω αυτό και θα λέω, όλα, για, όλα αυτά, για όλα έτσι λες Δεν είναι έτσι όμως Sorry αλλά δεν πρόλευα Να γράψω κάτι Λέει ο Ορφέας Ένα ερωδιός χόρευε ταγκώ Σε ντουέτο με τη σκιά του Την ώρα που ο θυρωρός της νύχτας Έπινε έναν έλεφη Ελελίφασκο on the rocks ο, Ενώ ήταν ντυμένος στην Πένα Ορφέας. Αυτή είναι η ιστορία του Ορφέα και περνάμε στο κρός, κρός ο οποίος δεν είχε γράψει την περασμένη εβδομάδα. Λέει θα πάρω και τις επόμενες λέξει. και με αυτές θα γράψω μία, ένα ολόκληρο κατεβατό. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τώρα την ιστορία του κρός. Ε, Μέριλιν, θα ακούσουμε πάλι ζερβουδάκι. Εξαιρετικά φιερωμένος για εσένα είδα το νέσου ναι, με τα κεφαλαία. Λοιπόν, ε, περπατούσε σκεφτεί τυλιγμένη στο χοντρό τη ε, Μπουφάν, προσέχοντα να μην πατήσει του πάγου που είχαν αρχίσει να δημιουργούνται εκεί που λίγο νωρίτερα ήταν μικρέ λιμνούλε νερού. Το κρύο ήταν τσοχτερό, και ο άνεμο όλο και δυνάμονε. Μαζί του παρέσυρε και τον ήχο του ρολογιού τη κεντρική πλατεία. Κοίταξε το ρολόι τη και επιτάχυνε το βήμα. Χαμένη στι σκέψει τη, έπιασε το σκηνί και τράβηξε το μικρό ποταμόπλιο πιο κοντά για να μπορέσει να μπει χωρίς να, αγγι... να χρειαστεί να αγγίξει το νερό. Σε αυτή την προσπάθεια δεν κατάφερε να γλιτώσει και ο σάκος που κουβαλούσε μαζί της. Έβγαλε προσεκτικά όσα λουλούδια δεν βράχηκαν και τα ακούμπησε στο τραπέζι μπροστά της. Τα υπόλοιπα τα πέταξε στο ποτάμι. Έβαλε σε ένα ποτήρι λίγο λευκό κερσί για να ζεσταθεί και βυθίστηκε στην πολυθρόνα της. Δεν μπορούσε να εξηγήσει το αίσθημα του που ένιωθε... Αφού δεν θυμόταν τίποτα από το παρελθόν της πως ήταν δυνατόν να νοσταλγούσε κάτι που δεν ήξερε καν τι ήταν. Η επιφάνεια του νερού γέμισε με σκόρπια ροδοπέταλα από τα στραπατσαρισμένα λουλούδια που είχαν πεταχτεί πριν λίγο και σιγά σιγά κατευθύνονταν προς τον πυθμένα του. Κάθε πρωί μάζευε λευκές μαργαρίτες και έφτιαχνε ανθοδέσμες για να βγάζει τα προσταζίν. Τα προς το ζύρι, Εκείνη την ημέρα αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της. Διάλεξε την, πιο ωραία, διάλεξε την πιο ωραία, πήρε το όστρακο που είχε μετατρέψει σε βάζο και πήγε να το γεμίσει με νερό. Ανοίγοντας τη βρύση, μια εικόνα διαπέρασε το μυαλό της και τεινάχτηκε σαν να τη χτύπησε ρεύμα. Είδε τον εαυτό τη να παλεύει με κάποιους τύπους και να τους ξεφεύγει εμόρφυρτης. Τρόμαξε και το όστρακο πέφτοντας από τα χέρια της σκόρπισε σε δεκάδες κομμάτια Όσα και τα κομμάτια της ζωής της που χωρίς εκείνη να το γνωρίζει Με κάποιο μαγικό τρόπο θα άρχιζαν να ενώνονται ξανά Και να αποκαλύπτουν ένα παρελθόν που σίγουρα δεν θα ήθελε να ξαναθυμηθεί Αποφάσισε κάθε φορά που θα θυμάται κάτι να το σημειώνει Έτσι πήρε την πένα τη και άρχισε να γεμίζει Τη λευκή σελίδα μπροστά της Ξαφνικά σταμάτησε Τα γεγονότα ήταν σκόρπια και μπερδεμένα στο μυαλό της Εκείνη έτρεχε γεμάτη αίματα Προσπαθούσε να ξεφύγει από κάτι Αλλά από τι δεν μπορούσε να θυμηθεί Η λευκή σελίδα συμπληρώθηκε Με άλλες τρεις γραμμές Θλίψη και πόνος Μαζί με την αγωνία της να ξεφύγει από του διόκτες της Ένιωθε θλιμμένη Τότε της ήρθε μια ιδέα Ντήθηκε βιαστικά και πήρε τους δρόμους. Μπήκε στα κεντρικά γραφεία της μεγαλύτερης εφημερίδας, ρώτησε το θηρωρό πώς θα μπορούσε να απευθυνθεί προκειμένου να βρει το αρχείο του 2008. Ίσως κάτι να είχαν γράψει, αν το γεγονός που την είχε φέρει σε εκείνη την κατάσταση σχετιζόταν με κάποια εγκληματική ενέργεια. Λίγες ώρες αργότερα περπατούσε απογοητευμένη στις όχθες του Σικουάνα. Μπροστά της έπαιζαν μουσική του δρόμου. Ένα ντουέτο με ακοντεόν και βιολί έπαιζε νοσταλγικά βάλς. Χωρίς να το καταλάβει άρχισε να χορεύει στο ρυθμό γερνώντα γύρω, γύρω από τον εαυτό της. Ήταν απορροφημένη από τη μουσική και δεν πρόσεξε έναν ζωγράφο που φορούσε ασπρό μαύρο μπερέ. Και έπεσε πάνω του. Λίγο πιο πέρα ο ερωδιός που ήταν αποτυπωμένο στο γκαμβά κρυβόταν κάτω από ένα παχύ στρώμα κατά κόκκινου χρώματος. Μαζί του βάφτηκε κόκκινο και το λευκό της φόρεμα. Πανικόβλητη ζήτησε συγγνώμη και έφυγε τρέχοντας μην μπορώντας να την προλάβει ο ζωγράφος και να τη πει ότι έτσι κι ο πίνακας δεν του άρεσε και δεν υπήρχε λόγος να ανησυχεί γι' αυτόν. Ο λόγο όμω που έκανε τη γυναίκα να τρέξει πανικόβλητη ήταν άλλο. Η σκηνή που είχε διαδραματιστεί λίγο νωρίτερα, τη έφερε μια πεντακάθαρη εικόνα στο μυαλό τη. Εκείνη μαζί με μερικού άλλου καθισμένη σε ένα βαγόνι τρένου, φορώντα ένα κόκκινο φόρεμα, περιμένοντα κάποια ειδοποίηση. Και ξαφνικά μια δυνατή λάμψη και ένα εκφαντικό ήχο που έσπασε τη σιωπή. Φωνέ και κόσμο να τρέχει δεξιά και αριστερά. Εκείνη πληγωμένη και τρομοκρατημένη. Και μετά. Το απόλυτο κενό. Είχε γράψει τέσσερις σελίδες με όλες τις λεπτομέρειες από εκείνη την ημέρα. Το επόμενο πρωί κάθισε στον καφέ, στο καφέ δίπλα στον σιγουάνα. Ήταν ελληνικό και εκεί ξεκουραζόταν ε, πάντα μετά από μια κουραστική ημέρα στη δουλειά της. Σήμερα όμως δεν ήθελε να ασχοληθεί με τις ε, ανθοδέσμες της. Δίπλα ένας ηλικιωμένος ετοιμαζόταν να παραγγείλει. Έναν ελελή φασκώ, παρακαλώ. Ακούγοντα αυτή τη λέξη, η γυναίκα ένιωσε μια, μια άλλη μια φορά την αίσθηση να τη διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα. Συνέχισε να αντυχεί στα αυτιά τη και όλο και δυνάμονε μέσα στο κεφάλι τη. Τινάχτηκε από την καρέκλα τη, παρασέρνοντα μαζί και το τραπεζομάντιλο με τον καφέ τη. Είστε καλά, ρώτησε ο ηλικιωμένο κυρίω. Ναι, έτσι νομίζω, του είπε δακρυσμένη, και έφυγε. Ελενίφασκο, ελενίφασκο, σκεφτόταν συνέχεια. Έναν ελενίφασκο είχε πει. Εκείνος και τα λόγια της και τα γέλια της ακούστηκαν σε όλο το μαγαζί. Μια σκηνή που θυμήθηκε πολύ καθαρά ήταν με τον πατέρα της. Νόμιζε πως μόνο εκείνος έλεγε το φασκόμιλο έτσι. Αυτό ήταν και το τελευταίο πράγμα που έγραψε. Η μνήμη της είχε επανέλθει. Τώρα έψαχνε έναν τρόπο να επιστρέψει στο πατρικό της και στην αγκαλιά του πατέρα της. Όμως όλοι την νόμιζαν νεκροί. Σαν από θαύμα είχε γλιτώσει εκείνη την ημέρα. Βγήκε για μια τελευταία βόλτα, αφού μάζεψε όλα τη τα πράγματα από το, το, από το ποταμόπλιο, έπρεπε να βρει τον τρόπο που θα επικοινωνούσε μαζί του χωρί να τον ταράξει. Χαμένη σε αυτέ τι σκέψει, περπατούσε με το κεφάλι ψηλά, χαρούμενη και λίγο προβληματισμένη. Ο Άρης Παπασταύρου ετοιμαζόταν για ένα ταξίδι. Κάθε χρόνο έκανε βόλτα με την κόρη του στι όχθες του Σικουάν αυτή την εποχή. Έκλειναν πέντε χρόνια από το θάνατό τη. Η Σίλβη φόροντας ένα κόκκινο φόρεμα βρέθηκε νεκρή από τρομοκρατικό χτύπημα έγραφαν όλες οι εφημερίδε εκείνη την τραγική ημέρα βέβαια τη συνέχεια της ιστορίας δεν την έμαθε ποτέ κανείς γι' αυτό φρόντισε ο ίδιος δεν έπρεπε να διαρρεύσει το ότι αμέσως μετά το χτύπημα το, το πτώμα της Σιλβή απήχθη οι σε δύο μέρες συγκρινήθηκαν Κοίτα να δεις πως έδεσε τη Συρβή την κόρη του Ναβάρχου. Την ξαναζαντάνεψε. Το τέρας μου. Η απαγωγείς λοιπόν λίγε μέρες μετά επικοινώνησαν ζητώντας λύτρα. Όμως στην, ανταλλακτική δεν εμφανίστηκε... στην ανταλλαγή συγγνώμη, δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Αυτό έγινε γιατί εκείνη δεν σκοτώθηκε. Απλά τραυματίστηκε και μπόρεσε να ξεφύγει». Κάπου εκεί ένα πατέρα ξαναβρήκε την κόρη που νόμισε ότι είχε χάσει για πάντα. Κάπου εκεί μια κόρη βρήκε τον πατέρα τη μετά από πέντε χρόνια και οι δύο δεν ήξεραν πόσο είχαν αλλάξει όλο αυτόν τον καιρό. Η Σιλβί Παπασταύρου είχε όντω πεθάνει σε εκείνο το τρομοκρατικό χτύπημα. Η γυναίκα που αγκάλιαζε τον πατέρα τη ήταν απλά η Σιλβί. Χωρί τι σκιέ του παρελθόντο και τον κακό, κακό τη χαρακτήρα. Θυμάστε τι κακιά ήταν η Σιλβί, ε? που ήθελε το Χαβιάρι. Μια νέα Σελβή που έτρεχε εκείνο τον Κοκομιρούλι για να τη βρει χαρδιάρι στην πρώτη ιστορία. Μια νέα Σελβή λοιπόν είχε γεννηθεί εκεί, στι όχθε του Σικουάνα, πουλώντα ανθουδέσμε και ζώντα σε ποταμόπλιο, χωρί να μισεί, χωρί να ζηλεύει. Λίγο πιο πέρα ένα πλενόδιο ζωγράφο με ασπρόμαυρο μπερέ, ζωγράφησε τον πατέρα με την κόρη. Εκείνο στοργικό και με βλέμμα βουρκωμένου, εκείνη με ένα ολόλευκο φόρεμα αυτή τη φορά και το βλέμμα τη γεμάτο καλοσύνη και αγάπη. Έβαλε τις τελευταίες πινελιές Μάζεψε σε ένα βαλιτσάκι τα συνεργά του Και έφυγε ικανοποιημένο Στο βήμα του ακουγόταν που έσβηνε σιγά σιγά σιγά Καθώς απομακρυνόταν Τι να πω τα σέβη μου πρόεδρε Είσαι απίστευτο. Μπόρεσε να δες την κόρη την ιστορία της Παπασταύρου <laughs> Με αυτό και... Την ξαναζωντάνεψε και έδωσε ένα έσιο τέλος Γιατί θυμάσαι τη φρίκη είχαμε φάει τότες εκείνη την ιστορία Να σε καλά γλυκέ μου Το τραγούδι για σένα και ελπίζω να σ' αρέσει Είμαι σίγουρη ότι σ' αρέσει Να γίνει το ποτέ Θεέ ναι, Να σπάσει του ουρανού το μπλε το δάκρυ μου βροχή από της καρδιά μου τη ρογμή Γιατί ο κόσμος δεν χωρά δυο φτερά μια φωτιά για να αντέξει ψυχή μια μικρούλα στιγμή Η ψυχή, μια μικρούλα στιγμή στην αγάπη. Στη σιωπή να πει. Στο χώμα το στεγανό, να στάξει σαν κόπο. Δεν να γεννηθώ. Για Υπότιτλοι μια μικρούλα στη Μια μικρόλα στιγμή στην αγάπη. Μια μικρούλα στιγμή. Τόση είδα ε, αφιερώνει στον κρόσμα μια ολόκληρη ζωή όμω φτάνει. Έτσι, γίνεται μια μικρή στιγμή, γίνεται Είναι μπορεί μάλλον να είναι μια ολόκληρη ζωή. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κροσένιο. Έτσι ακριβώ είναι Δημήτρη. Έχει παρατηρήσει λέει ο Δημήτρη, στον τελευταίο καιρό ιστοριούλε. Η παλιά των λίγων λέξεων. Τώρα γίνονται βιβλιαράκια. Έτσι ακριβώ είναι. Χαιρετίσω τον αβιέκτος στην παρέα μας. Γεια σου, γλυκέ μου. μου Καλή μου οδιακτός, αλλά στην εκπομπή της μέρης ε, νο... πίστεψα για μια στιγμή, νομίζω ότι είδα ότι έφευγες, γι' αυτό και πού να πρωτοκοιτάξω. Έχω και δύο μορφέ εδώ, να διαβάζω τις ιστορίες, να βλέπω εξώστη, να διαβάζω στο τσάντ. Ε, εντάξει, μάτια είναι αυτά. Και δεν είναι και στην καλύτερη τους κατάσταση. Mm -hmm. Μόνος... Χαρούλα για σένα Καθαρίζει εύκολα με αδιακτούς Για να καθαρίσεις μου λέει Τη φωλιά σου <γιλίδι> Για να σε συγχωρήσω θέλω να ακούσω Τα που <σομίδι> Καρδιά σου δεν ξέρω Κλάτι μου παγωμένη τα χέρια μου είναι. <laughs> λοιπόν, πριν περάσουμε να ακούσουμε Ταλάρα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι στην Αναστερά πάνω. Αχ, και έχει άχου βάχνε. Υποσχέθηκα ζευδάκι στην γλυκία μας τη Μερλήνη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, το Δημήτρη Δεβουδάκι και αμέσω μετά ο Γιώργος Νταλάρα τι είπε γκολο. Καλά έχω φτιάξει πανέμορφο δέντρό στι φορέ και να το κοιτάζω εδώ το χορτένο και δεν πιστεύω ότι το φτιάξα εγώ. Πραγματικά. Έτσι γίνεται. Με όλου. Ε? Εγώ το φτιάξαμε. Θα το ανεβάσουμε στο διαδίκτυο έτσι. Να ζηλέψουν. Λοιπόν, θέλω like στο δέντρο μου. Ε, Πού είμαστε, Δημήτρη Ζευγουδάκη, για την ηλικιά μα στη Μέριλι. Φύγαμε. Τι τώρα, τι ζητάς, Μαζί μου Στι νύχτε, τα σφιχτάλδε ζω마. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμινού λαβώ μάτιες πως με μεθαίει η ξαστεριά. <Κι> Είναι η ζωή μα πια μισή μια πόρτα που έμεινα ανοιχτή Μια πόρτα που χτυπάει βοριάς Τι θες με μένα τη ζητάς Μαζί σου λες πως θα σωθώ Μαζί σου λέω πως θα καθώ Κι αν όλα ήταν να δω Στο πρόσωπό σου το χλώμο Στα μάτια σου θα πέσω Κι αν περισσεύσα μυστιμάς Του ερωτά οι μαχαιριέ. Εγώ θα τις αντέξω Σωί μα πιάνω Μια πόρτα να ναυτεί για πόρτα που χτυπάει φωριά. Τι θέσει μένα τη Το μαζί σου λεσμό στα σοφό. Μα σε Χρειάζεται να πω ότι αυτό ήταν ο Δημήτρη Ζερβουδάκη. Είπαμε: Δεν το μπερδεύει με τίποτα φωνάρο ο κύριος. Να είναι καλά και να μα δίνει όμορφα τραγούδια. Πάμε να με περάσουμε τώρα. Είμαστε 11 και 48. Hey, Η δεν ξέρω να μου πεις στο chat Sorry από τη συγκίνηση <laughs> Να μου πεις στο chat αν θα κάνει εκπομπή Δεν έχει, απλά για να το πω έτσι, Μένουμε συντονισμένοι Έτσι κι άλλιω. Αλλά ε, δεν έχουμε ψηφοφορία σήμερα. Είναι δύο ιστορίες Είναι τη Έλληνα, είναι και του Κρός Οι δύο αυτές, ιστορίε, ιστορίες Τις οποίες ε, θα μας επιτρέψεις Κέρβερε, έτσι Να δώσουμε μετάλλιο Στην Έλληνα θα μα επιτρέψει, έρχεται σε λίγο. Θα δώσουμε μετάλλιο στην Έλληνα και στον Κρο, αγκαλίτσα. Έτσι. Αυτή τη φορά θα πάρουμε το μετάλλιο αγκαλίτσα, ο Κρο και η Έλληνα. Του ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δοθούν οι λέξει, οι, οι πέντε καινούργιε λέξει θα δοθούν όλο αυτό το διάστημα, το εορταστικό, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που θα ζούμε, με του κουραμιέδε, το μυλομακάρο, με τι δίπλε και όλα αυτά τα γλυκάκια. Εμεί θα γράφουμε ιστορίε και θα ήθελα. Πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ όμορφα να περιγράψετε, γι' αυτό μην βιαστείτε, να περιγράψετε όλο αυτό το κλίμα, πώς εσείς το βιώνετε. Παίρνοντας αυτές τις πέντε λέξεις, κάπου θα τις τοποθετήσετε, θα είναι και, μέσα, έτσι, θα είναι και σχετικές. Και να γράψετε ε, τα, πώς περάσατε τις γιορτές, πώς νιώσατε στις γιορτές και ό,τι έχετε μέσα σα. Λοιπόν, θα, θα το χαρώ ιδιαίτερα. Θα γράψω κι εγώ αυτή τη φορά, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, να περάσουμε με... Α, Νταλάρα είπαμε και το αφιερώνει Ο αβιέκτος στον Κέρβερο Από τα μαθησμένα τραγούδια του Νταλάρα Το πήραμε αυτό... Μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαστε κι εμεί. Με το νοτιά και με τη σώρο καθα Με βαρκα την Ελλάδα ξεκινήσαμε Χαϊδελήσαμε Μέσα έξω η προβέλα προχωρήσαμε αφήσα, αφήσαμε Για παραγαδιά κοιτάξαμε στα σημαδέλια. Ήρθαμε γιαλό, αλλά πού μυαλό. Που το κρασί και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα. Αχαφτεί ψαρού, πάει στα κουττούλα. και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο που διέθεσε στο μουσικό μαυροδρόμιο εδώ στην παρεουλά μα. το του και Καλάθο τα σημαδιά ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό. Το τρασί και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα. Αχαφίσα ρού, πάει στα κουτουλού. Στος Νικολόπουλος Μουσική Οπου κι αν πας όπου κι αν, πάς, όπου κι αν πάς, ένα μικρό παιδί σ' το χαμένο του δίκιο ζητάει. Λέει γελάει, μοναχού του παραμυλάει. καιρό σπερνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει. έτσι όπος το κατανταίο χρόνος Θα στολίσει δέντρο Μαρίλιν, περιμένεις εμένα, γιατί όχι, να το στολίσουμε μαζί. Λοιπόν, θα στολίσουμε και, και άλλα. Η Αλκιονίτσα θα κάνει προσπάθεια, έχει ένα μικρό πρόβλημα με τον υπολογιστή της, όμως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μας κρατήσει συντροφιά, ίσως να μπει λίγο αργότερα. Να διορθώσω και ένα λάθος που έκανα, το μετάλλιο δεν θα τον περιέσουν μόνο ο Κρό και η Έλληνα, η οποία Έλενα, Έλενα έχει μπει στο Σιλιονέρχο και ψάχνει τη Σιλβί, την κόρη του Ναβάρχου, κάπου στις πρώτες σελίδε είναι. Γιατί όλο αυτό το παιχνίδι, αγαπημένοι, το ξεκινήσαμε από το 2008 και έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Με ένα, έτσι, αν βγάλουμε ας πούμε, ένα χρονικό διάστημα που χαλερώσαμε λίγο και κάναμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έφτασε μέχρι σήμερα. Ε, Ψάχνοντα λοιπόν η Έλληνα. Α, να διορθώσω, είπα ότι έγραψε και ο Ορφαία. Αυτή τη μικρή, μικρή του και ιστορία. Έχει αρχή, μέση, τέλο. Έληξε λοιπόν. Οπότε το μετάλλιο θα το μοιραστούν τα παιδιά και τα τρία παιδιά. Και όπω είπαμε, οι, οι λέξει που θα δοθούν, καλό είναι να γράψετε ιστορίε γιορταστικέ. Εορταστικέ, αν θέλετε. Πιο σωστά. Λοιπόν, που να έχουν σχέση όμω άμεσα με σας, Έτσι. Ή, και όχι, δεν είναι απόλυτο αυτό. Α έχουν. Να κάνουμε το γείτονα, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως να, έχει, να μυρίζουν ε, μελομακάρονα, κουραμιέδε, δίπλε, αυτέ τι όμορφε θα μου στείλει η φελονάδα μου από τη Γιάννα, δεν ξέρω αν είναι στην ακρόση. Ε, τι έγινε, ο <χει> εδώ κάτι είπα. Πάμε στην πρώτη λευταία μα, είμαστε στην πρώτη λευταία μα ε, μουσική διαδρομή, 12 και 1, φεύγει. Αναστασία Μουτσάτσου, Πανσέλινος, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, να το αφιερώσω σε όλους εσάς που βλέπω τα ονόματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ όμορφη παρέα σας και σήμερα. Ιησού, Ανήμανσε λίγου, στον λουί του Το δικό μου ρολόι εδώ, θέλω να πιστεύω ότι πάει <χει> καλά. Μια καινούρια μέρα ξεκίνησε, μια καινούρια μέρα να τι ευχηθούμε, όχι να ευχηθούμε σε αυτήν, να χαμογελάσουμε σε αυτήν και να ευχηθώ εγώ σε όλου σα, σε όλου μας να είναι όμορφοι. Σήμερα, λοιπόν, ευχόμαστε και στου πύρου και στι πυρηδούλε. Χρόνια, πολλά χρόνια ευτυχισμένα. Στο δικό μου εδώ τον Σπύρο, τον, Σπύρο τον Μπούζο. Δεν ξέρω κάποιο άλλο. Για θυμίστε μου, παιδιά, ποιο άλλο παιδάκι. Νομίζω και κάποιο άλλο παιδάκι λένε Σπύρο. Όμω εγώ δεν το έχω. Δεν δε, δε θυμάμαι τον νικ Να με ενημερώσει κάποιο. Κρυμμένο Μάλιστα. Μην και τα μυστικά που κρύβουν αυτέ. αυτό είναι ο σπύρο. Έχουμε δύο. Μέχρι τώρα έχουμε με δύο. Τον σπύρο τον μπούζο και τον Σπύρο Crossroads Ρόντς να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά και χαιρόμαστε που είναι στην παρέα μας Είμαστε μια διαδρομή πριν το τέλος τελευταία θα είναι για τους καλεσμένους μας για τους φίλους που δεν θέλουν για τους δικούς τους λόγους να φανερωθούν είτε με όνομα είτε να δεν είναι γραμμένοι στο μουσικό μας παράδεισο εμάς όμως πολύ λίγο μα ενδιαφέρει Εκείνο που μας ενδιαφέρει και μας ευχαριστεί και πάντα έτσι, θα λέμε να τεράστιο ευχαριστώ είναι για την όμορφη πάντα παρέα που μας προσφέρουν και τη ζαστασιά που μας δίνουν. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη Μέριλην και να στολίσει στο δέντρο κυρία μου, <laughs> τον Κέρβερο, την Μέριο ομικρον την Βασούλα, τον Δημήτρη μας, τον Πανζού, τον Βέρτη, Χρυσάνα μας, τον Ορφέους, την Έλενα, τον Κρό, τον Κάπτεν Μόργκεν, την Αλκιόνι, τον Αβιέκτου, τον Κέρβερ τον Ήπα, την Βασούλα την Ήπα, τον Βέρ τον Νίπα και όλα τα παιδιά που δεν βλέπω τα ονόματά σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ όμορφη παρέα σα ε, σήμερα. Και όπω είπαμε, θα έχουμε επειδή καταφέραμε, ε, θέλω να πιστεύω ότι το καταφέραμε, τουλάχιστον ένα μικρό δείγμα που έχω. Έτσι, μου έδωσε αυτό να, κατα... να καταλάβω ότι το πετύχαμε, να συνδέσουμε σαν με Skype. Καταλαβαίνω ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν οι εορταστικέ εκπομπές. Να σε κάνω γλυκιά μου. <coughs> Πάλι συγκινήθηκα. Λοιπόν, φεύγει η τελευταία μουσική διαδρομή που είναι εξαιρετικά αφιερωμένη για τους φίλους μας που δεν βλέπω τα ονόματά τους. Είναι βραδιές που θέλω κάπου να μιλήσω. Να ευχαριστήσω και τις δύο μου εδώ, την Νίατσα και την Γολφίνα μου Γλυκιά μου σας. Είναι αυτά τα παραπονάκια. Για να τσιγάρω ένα ποτό. Να πιάσω κάποιο να του πω. Δώσ' μου το χρόνο σου. Και εγώ θα γύρω το κεφάλι στο νόμο σου. Μα η τρομαγμένη μου καρδιά μου λέει δεν γίνεται. Του πρώτου άγνωστου, τον πρώτο γιάν, δεν παραδίνεται. Σχεδόν τίποτα, σχεδόν καλά, σχεδόν μαζί, σχεδόν οριστικά, σχεδόν ανέπαφα, σχεδόν επιφανειακά, σχεδόν μηχανικά, σχεδόν αθώος, σχεδόν μετανιωμένο, σχεδόν αποφασισμένο, σχεδόν ηλίθιος. σε αυτή τη λέξη έχουμε αναβαγίσει κάποιοι. Τι κρίμα, λέει, Αλκιόνι Παπαδάκη, και ήταν σχεδόν δύο βήματα η στεριά. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σα θέλω την αγάπη μου. Γεια σας. Έρχεται κοντά μου, μαγκαλιάζει. Κύστερα, μόνο στα προβλήματα δουλειάζει. Παραπονιέται, δραστημάει τον εαυτό του και λίγο πριν. Το τελευταίο το χασμουριτό του με πιάνει κρίση. Σφέρνε τα πάνω μου τον μέρο να ζήσει. Έναν δίχο ήστερα τρόμαξα και θέσα να φύγω όρχησα τότε μου να γκρεμίζω, να λέω βοηθά μου Χριστέ, δακρύσω πήρα τους δρόμους και διέξοδόση του Radio Music Heaven